για την αγορά χαλκού τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Χοροπούλης ανακάλυψα πως δεν υπάρχει επανάληψη και το επαλήθευσα επαναλαμβάνοντάς το με όλους τους πιθανού τρόπους Σέραν Κίρκεγκορ, η επανάληψη. Αν υπάρχει κάποιος θεός προστάτης της τέχνης της ποιήσεως, αυτός είναι αναμφίβολα ο θεός της λεπτομέρειας. Και αυτό το είχε κατανοήσει περισσότερο από κάθε άλλον, Κάποιος που έγραφε διηγήματα. Όμως το παράδοξο είναι μόνον φαινομενικό. Μιλάω για τον Τζέχοφ. Αυτός λοιπόν, θα αναφέρω μόνο δύο πράγματα, σε μια επιστολή στον αδερφό του, ο οποίος έγραφε και αυτός στα ίδια έντυπα και δημοσίευε που δημοσίευε και ο Τζέχοφ, του έλεγε κάποτε ότι, κοίταξε να δεις, μη φλιαρείς. μην αρχίζει να περιγράφεις με λυρικές φράσεις το φεγγαρόφωτο, και πώς είναι το τοπίο γύρω, και πώς το ασημένιο φέγγος της Ελλήνης... μετασχηματίζει τις Λεύκε στην αντίπερα όχθη του ποταμού κλπ. Διότι όλο αυτό φλουτάρει και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πρέπει να του βάλει το κόλπο, να το ανασυστήσουν οι ίδιοι. Εσύ αρκεί να πει ότι στη στέγη είχε σπάσει ένα μπουκάλι, βότκα ξέρω εγώ, κάποιο και ανέβη, τα κοπάνει, έσπασε και το μπουκάλι και έπεσε. Και ότι αυτό το γυαλάκι, το σπασμένο στη στέγη, έλαμπε σαν αστέρι. Αυτό μόνο σε συνθήκες απόλυτης φεγγαράδας μπορεί να γίνει και επομένω, ο αναγνώστης ανασυστήνει το φεγγαρόφωτο μόνος του. Και πραγματοποιώντας σε ένα πολύ βαθύτερο ηθικό πεδίο αυτή τη συμβουλή, σε ένα πολύ όριμο δίγημα του, το Μεστοφαράγγι, το οποίο προσωπικώς θεωρώ αριστουργήμα, θέλει να δείξει πώ. Μια μάνα, ας πούμε, που έχει, τις έχει κάψει η συνειφάδα της στο παιδί και το έχει πάει σε ένα πολύ μακρινό νοσοκομείο, στην πρωτεύουσα κάπου. Δεν μπόρεσε να το σώσει. Το έχει πάρει νεκρό στην αγκαλιά της και γυρνάει η λίπα και είναι μόνη της με στο φαράγγι. Και πρέπει τώρα ο έχω να δείξει πόσο μόνη της αισθάνεται. Λοιπόν, ο τρόπος να το δείξει είναι ο ακόλουθος. Ξαφνικά εμφανίζεται από το βάθος ένα αμάξι με δύο τύπους. Και αυτή τους ρωτάει «Εσείς τι είστε τώρα, Άγιοι» Και αυτοί τη λένε «Όχι, είμαστε από το Κουμάνοβο, ξέρω από ένα χωριό πιο πέρα» Αυτό είναι συγκλονιστικό. Πρώτον, για την ίδια, μόνο Άγιος μπορούσε να εμφανιστεί Ήτανε εντελώς βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δει άνθρωπο Και εάν κάποιος εμφανιζότανε μόνο εκ και για να τη βοηθήσει θα ήταν Οι άλλοι δε αντιμετωπίζουν την ερώτηση ως φυσιολογική και ανταπαντούν δίνοντας έναν άλλον εξίσου πιθανό τόπο. Όχι άγιο, από το Κουμάνοβο. Τώρα γιατί τα λέω αυτά. Διότι πιθανόν τίποτα στην τέχνη της πίσεως δεν θα ήταν εφικτό να εμπορευματοποιηθεί μέχρι σαϊδίας, εάν κάπου έξω, μακριά, εκεί που ακόμη δεν πρόκειται για τέχνη, δεν είχε εμπορευματοποιηθεί, δεν είχε χάσει κάθε σημασία και δεν είχε αποκτήσει μια άλλη απεχθή επίση η σημασία και η αξία της λεπτομέρειας. Θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει ότι... στην πρόσφατη φουρνιά αστυνομικών... προορισμένων απευθείας για βίντεο... δίνονται πολύ ακριβείς συνδείξεις τώρα πια. Δηλαδή λέει... Τετάρτη, 22 και 12 δευτερόλεπτα αρχηγείων FBI, ξέρω Και αμέσως μετά, Σιβηρική Στέπα, πέμπτη, και 15 το πρωί. Αυτή η λεπτομέρεια δεν δίνει καμία πληροφορία. Είναι απλώς ένα σκηνοθετικό έβριμα... Ε, για να δώσει την αίσθηση του χρονικού... της λεπτό προς λεπτό παρακολούθησης. Όμως δεν προσθέτει τίποτα... και επομένως είναι ψέμα. Αυτό δε με τη σειρά του... κατάγεται απευθείας από τη νέα αφήγηση της επικαιρότητα, την οποία όλοι γνωρίζουμε από τα Δελτία Ειδήσεων... όπου ήταν τέσσερις ακριβώς όταν... Έτσι δεν ξεκινάνε με αυτή τη φράση κλισέ πάντα. Ή ήταν πέντε τα χαράματα όταν ένα κεραμίδι από τη στέγη κατέρευσε και χτύπησε την κυρία Τάδε. Εδώ, σ' αυτό ακριβώς το σκαλί, ανοίγει το πλάνο, δείγνουμε το σκαλί, αμωράγησε η κυρία Τάδε. Εδώ, σ' αυτό το σημείο, έπεσε η παντόφλα της. Εδώ ήταν τέσσερις και χτυπησε την κυρια ταδε εδω σε αυτο ακριβως το πρωί, διγνουμε το σκαλι εμοραγισε η κυρια ταδε εδω σε αυτο μετανάστης, η παντοφλα εδω ηταν τεσσερι και φυσικά αφού είναι αφου ειναι μετανάστη εντόπισε την παντόφυλα και πάει λέγοντας αυτός ο κερματισμός της είδηση σε ένα συνονθήλευμα ανατριχιαστικών υποτίθεται και χαρακτηριστικών λεπτομεριών δεν προσθέτει τίποτα στην είδηση αφαιρεί όμως τα πάντα από τη λεπτομέρεια διότι στην ουσία τι κάνει ομογενοποιεί όλο αυτό το οποίο θα μπορούσε ένας οξειδερικής παρατηρητής να διαχωρίσει και να αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο η σημερινή ανάγνωση της πραγματικότητας υπολείπεται ακόμη και του χειρότερου PALP αστυνομικού μυθιστορήματος. Σίγουρα δε υπολείπεται του κλασικού αστυνομικού τύπου Σαρλοκ Χόλμς. Κατά κάποιο μυστηριώδη τρόπο αφού μέσα στην αστική συνείδηση η λεπτομέρεια αποθεώθηκε αμέσως μετά κατέρευσε σε μία ομογενοποιημένη μάζα. Αυτό που εκδραματίζεται στο σύνολό του παντού αλλού και τώρα τελευταία αποτελεί και αντικείμενο των επικοινωνιολόγων φυσικά, προσοχή στην άνευ νοήματο αλλά χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Έτσι δεν λένε. Πρέπει να σηκώσει τα μανίκια, είσαι δουλευτή. Πρέπει να είναι λίγο χαλαρή η γραβάτα. Είναι φανερό ότι βρίσκεσαι κάπου στο μετέχνιο μεταξύ τη εργόδου αφοσίωση στα κοινά και μια ελαφρά ανεμελιά, αφού στο κάτω-κάτω τίποτα δεν είναι σαν τις ώρε τη σχόλη με τι οποίε θα φιλοδορήσει του συνανθρώπου σου. Και λοιπά και λοιπά. Αυτή η νέα επεξεργασία της λεπτομέρειας προϋποθέτει το κενό της. Προϋποθέτει ότι η λεπτομέρεια δεν σημαίνει τίποτα και επομένω μπορείς με αυτήν να σημαδέψεις και να καλοποιήσει το κενό. Όλες οι λεπτομέρειες είναι χαρακτηριστικές αν καμία δεν σημαίνει τίποτα ή αν σημαίνουν κάτι άλλο από αυτό που θα αποκάλυπταν αν τις να μιλήσουν. Έτσι, αφού αφαιρέσαμε κάθε νόημα από τη λεπτομέρεια, τις δανείσαμε μετά μια γλώσσα για να μιλάει. Τη γλώσσα του ανατριχιαστικού ή τη γλώσσα του, της σημασιοδότησης του κενού. Πάμε τώρα πίσω. Πώς είναι δυνατόν να γραφτεί ποίημα όταν έχει συντριβεί το θεμελιό του, δηλαδή λεπτομέρεια. Πώς είναι δυνατόν να γραφτεί ποίημα όταν αφαιρείται μία από τις θεμελιώδεις συνθήκες του που θα την περιέγραφα χοντρικά ως κατάσταση αναρωνίοντος ας πούμε. Όπω όταν είμαστε στην ανάρρωση, παιδιά τουλάχιστον, ξαφνικά όλα είναι πολύ πιο ανάγλυφα. Κάθε λεπτομέρεια έχει μια καινούργια αξία. Κάθε τι μας επιστρέφεται ως δώρο. Ειδικά αν κάποιος αναρώνει από βαριά αρρώστια, τότε ολόκληρη ζωή ξεαμπαλάρεται ξανά από την αρχή μπροστά του και είναι ένα μεγάλο δώρο που του κάνουν από το πουθενά και που χωρίζεται στα τα εξών συνετέθη με τον πιο γοητευτικό τρόπο. Είναι δώρο το να ακούς τη βροχή. Είναι δώρο το να βλέπεις τα φύλλα. Είναι δώρο το να περνάει κάποιος από το δρόμο και να τον κοιτάς μέσα από το τζάμι. Είναι δώρο το θρόίσμα. Όλη αυτή η διάχυτη δωρεά είναι ένα υφαντό που οι κλωστές του είναι λεπτομέρειες. Και εκείνο που στην ουσία πάει να προσφέρει πίεση, είναι η ανασύσταση μια συνθήκη ανάρρωσης όπου όλες αυτές οι κλωστούλες θα μετράνε και όπου κάποιες από αυτές θα κλιμακώνονται έτσι ώστε συνολικά το πείμα να χτίζεται σαν ένα είδος ανακατασκευής του κόσμου όπως θα τον έβλεπες αν τον έβλεπες για πρώτη φορά. Όμω, όμως όλες αυτές οι κλωστές έχουν τυλιχτεί σε ένα απερίγραπτο κουβάρι φλιαρίας ή έχουν ξανατυλιχτεί από επικοινωνιολόγους και άλλους συναφείς σε ένα κουβάρι ψεύδος, σε ένα κουβάρι επαναλαμβάνω όπου τα πάντα χαρακτηρίζουν το τίποτα τότε είναι αδύνατον οτιδήποτε να σου επιστραφεί ως δώρο. Τα πάντα θα αναπτύσσονται γύρω σου σαν εμπορεύματα και εσύ θα πρέπει να διαχειριστείς το στόκ, το είδος της ποιήσης που αρέσει σήμερα είναι ακριβώς αυτή η διαχείριση του στόκ. Και επειδή η ποιήση θα πρέπει να πουλήσει αυτό που αναμένεται να πουλήσει, τι κάνει, φτιάχνει μια ψευδή συνθήκη στη θέση της αληθινής. Και αφού δεν μπορείς να εκπλαγείς όπως η στο φαράγγι, αφού δεν μπορείς να δεις το φεγγαρόφωτο στο γυαλάκι, αφού τίποτα αληθινό δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν κύτταρο γύρω από το οποίο θα οργανωθεί ο κόσμο, παράξενο, τότε τι κάνει. Καταγράφει απλώ ρητορικά την ίδια την παραξενιά. Μιλά παράξενα. Λε μπουρδε. Αλλά μπουρδε αρκετά ασύντακτε ώστε να θεωρούνται ποιητικέ. Προσυπογράφει τι χειρότερε προκαταλήψει κατά τη ποιησή. Τι προκαταλήψει που την θέλουν παραλήρημα. Τη θέλουν ένα βήμα πριν την παράκρουση και οπωσδήποτε πολλά βήματα. Μετά την κοινή αντίληψη και το προφανές Αντί να καλλιεργήσεις Το προφανές Ως εκεί που θα αποκαλύψει το βάθος του Και θα αποτινάξει το ψέμα που του φόρτωσαν πάσα απέναντι σκηνοθετής ένα πράγμα ένα Ψευδές και παράξενο Και λες ορίστε Έτσι θα είναι όταν αναρώσετε Μα έτσι δεν αναρώνει κανείς από τίποτα Έτσι απλώς συμφιλιώνατε Με το να είναι βαριά άρρωστος διαβίου. «Πτυχία για την αγορά χαλκού» Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλη.